Πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και διαχρονικά το έχουμε τονίσει πάρα πολλέ φορές είναι η ύπαρξη των κατσικιών μέσα στην κοιλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και μάλιστα την πέμπτη που θα το, δούμε, θα το βάλουμε και στήρα. σαν θέμα στα οικολογικα ροδιακά, έχουμε και φωτογραφίες όπου οι επισκέπτε αντί να τις φωτογραφίζουν τις πεταλούδε φωτογραφίζουν τις κατσίκε μέσα στην κοιλάδα και είναι φωτογραφίες και είναι φετινέ οι φωτογραφίες τώρα πριν από μερικέ μέρε. Α ε, το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί. Υπάρχουν τεράστιε ευθύνε και στην περιφέρεια και στο Δήμο. Ε, η καταρχήν περιφέρεια, διότι ανέχεται να υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι βόσκουν και δεν μιλάμε για πολλού, μιλάμε για πολύ λίγου ανθρώπου, ένα-δυο. Να μην σα πω και ένα, που ο οποίο ε, δραστηριοποιείται στην περιοχή ε, χωρί καμία άδεια και χωρί να έχει τίποτα στα, στα χέρια του. Απλά έχει μια ανεξέλεκτη βόσκηση εκεί πέρα. Η περιφέρεια κάνει... πώ εμπλέκεται. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για να δώσει την, την άδεια σε αυτού του ανθρώπου. Εμεί λοιπόν με βάση τον καινούριο νόμο καταθέσαμε ω σύλλογο προστασία περιβάλλοντο μια αίτηση στην περιφέρεια και ζητάμε να μας γνωστοποιήσει αν αυτοί οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται εκεί πέρα έχουν άδεια διότι είναι κοντά σε στρατόπεδο, διότι είναι κοντά σε επαρχιακό δρόμο, διότι είναι κοντά στο, σε τουριστικό αξιοθέατο, όλα αυτά που λέει ο νόμο δηλαδή. Και η απάντηση που πήραμε είναι ότι του έχουν δώσει μια προθεσμία τριών μηνών η οποία εκπνέει στο τέλος του Ιουλίου για να τους απομακρύνουν αν δεν φροντίσουν να αδειοδοτηθούν. Η περιοχή όμως με βάση διαχρονικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πεταλούδων και του Δήμου Ρόδου δεν προσφέρεται για απόσκηση. Δηλαδή είναι εκτό των περιοχών που έχει ορίσει ο Δήμος ότι μπορεί να υπάρχουν ε, ζώα. Επομένως αυτό το πράγμα είναι μια καραμπινάτη παρανομία στην οποία κανένα δεν επεμβαίνει. Και βέβαια η άποψη ότι κυνηγάμε τα κατσίκια αντί να κυνηγήσουμε αυτού που έχουν τα κατσίκια είναι τελείως παράλογη.